Κυρίες μου και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στο Ράδιο Άρτα στου 101,5. Εδώ είμαστε και σήμερα να βαρέσουμε μια γερή κουτουλιά στον τοίχο, είμαι ο Γιάννης Λαζάρου, 26814060 για να μας κάνετε τις δικές σας παρατηρήσεις. Καλημέρα και σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι εκτός εμβελίας στην Κοζάνη μέσω του ραδιοφώνου Αετός του Κώστα του Γκιόνι, στην Κύπρο μέσω του ραδιοφώνου Αρτεφέμ του Νίκου του Αμάραντου και σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι στο εξωτερικό μέσω ιερού Ιντερνεδίου. Καλή σας μέρα λοιπόν. Κυρίε μου και κύριοι πριν ξεκινήσουμε με το κουραδιστάν Εδώ να λέμε τα, τα γελία που συμβαίνουν ε, Να σα πω μια είδηση που αφορά όλους Όποιον ε, θελήσει Και περισσότερο εδώ του γύρω γύρω που μας φτάνουν ε, Αλλά και τους φίλους στην Κουζάνη, στην Κύπρο και στο εξωτερικό παντού Λοιπόν ακούστε ε, Είναι ένα σκυλάκι ένα κανισάκι είναι ημίαιμο ασπρό είναι σαν χιόνι Πραγματικά Τον το λένε Μπόμπι Ο Μπόμπι, λοιπόν είναι γύρω στον ένα χρόνο Έχει κάνει όλα τα εμβόλια του Έχει βιβλιάριο υγείας Είναι παιχνιδιάρη. Άμα τον δείτε θα πάσετε πλάκα ε, Είναι εκπαιδευμένος Κάνει τις ανάγκες του εκεί που πρέπει Λοιπόν, αλλά η οικογένεια που τον έχει αυτή τη στιγμή Δεν μπορεί να τον κρατήσει και παρακαλεί ε, όποιον ενδιαφέρεται πραγματικά για αυτό το σπάνιο πλάσμα είναι σαν χιόνι άσπρο είναι πραγματικά λοιπόν να... όποιον ενδιαφέρεται και θέλει να το αποκτήσει για συντροφιά εκεί για στο σπίτι να τηλεφωνήσει στο 6976 620 634 να το ξαναπώ 6976 620-634 λοιπόν είναι το τηλέφωνο εκεί που κατικοεδρεύει ο Μπόμπι ο οποίο είναι πραγματικά όπω όλα τα ζωντανά ένα θαύμα ε, τη φύση. Όποιο ενδιαφέρεται λοιπόν, επειδή η οικογένεια αυτή τη στιγμή κολλείται να κρατήσει και τον Μπόμπι <Ρι> να πάρει ένα τηλέφωνο. 6976-620-634. <Ρι> Θα το ξαναπούμε στη διάρκεια τη εκπομπή. Κυρίες μου και κύριοι <Ρι> να τώρα να δούμε Τι να δούμε λοιπόν; Έχουμε ιστορία τώρα γιατί μπήκε Λέει ο Μπαρμπαρός Μπήκε ο Μπαρμπαρόζος ο Μπήκε στα, ε, στην Κυπριακή ΑΟΖ Όπου γίνονται γεωτρήσεις για το πετρέλαιο Και μπήκε ο Μπαρμπαρόζας Ο κόκκινος μέσα να δούμε Είδες πως το έχουν βαμμένο το, το σισμικ Τώρα αυτό το κόλπο Το, το έχουν βαμμένο κόκκινο Σαν τον Μπαρμπαρόζα Ο Μπαρμπαρόζας Μπαρμαρόζα, λιμών Και κυρία μου και κυρία μου πως είναι φυσικό ε, Το πασοκικό DNA Του Βενιζέλου θυμήθηκε το Βυθίσατε το χώρα Πού να θυμόσαστε τώρα εσείς ποιος είπε Βυθίσατε το χώρα Ο Ανδρέας Βυθίσατε το χώρα Άιντε ρε το χώρα λοιπόν. Βγήκε ο πολέμαρχο Μπέννη, Βενιζέλο, και είπε να ανακρούσει πρίμναν η Τουρκία. Ναι, θα ανακρούσει πρίμναν η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Εντάξει, προχθέ, μια τορπιλάκατο, Ήτανε ήταν Τούρκικη, έκανε βόλτε εκεί, όξω από την Πάρο. Στην Πάρο ήταν κάπου, έκανε βόλτες Κατέβηκαν και καφέ οι Τούρκοι εκεί. Τι κάνετε, ρεγκαρδάκια, μια χαρά, εσεί πώ περνάτε. Τώρα λοιπόν μα προσβάλει βάναψα, βάνα, ναι, προσβάλει βάναψα το διεθνέ δίκαιο της θάλασσας. Όσο. Ο Βενιζέλος τώρα βγήκε, προσβάλλεται βάναψα το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Το διεθνές δίκαιο του ανθρώπου, εδώ, του αυτών που υποφέρουν, δεν προσβάλετε το δίκαιο τη θάλασσα. Άρα, είδες λοιπόν, όταν είναι να κάνουμε τον πολέμαρχο. Ε, Ανέξοδα τον κάνουμε τον πολέμαρχο Με ωραία πράγματα ξεκινήσαμε σήμερα κυρία μου και κυρία μου Και δεν είναι μόνο ο πολέμαρχος Μπιμπι μπι, ε, Σήκωσε παντγέρα και ο ΣΥΡΙΖΑ Άσε σου λέω βγήκαν τα πολεμικά Παιδιά εκεί το ΣΥΡΙΖΑ Και το πήρε, το πήρε κάπως διαφορετικά Επειδή... Ε, ε, οι ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι και μιλιτάρια τώρα του κατάλαβες να πούμε και δεν το βλέπουν και στενά το θέμα ελληνικά το βλέπουν έτσι πιο πανευρωπαϊκά Θε, ε, Ακούστε δηλαδή τι μας είπε ο ΣΥΡΙΖΑ ε, Κάποια στιγμή πρέπει να δίνετε και βάση στο τι λέει το κόμμα σας όχι μόνο στο που σας διορίζει εντάξει. Είπε λοιπόν τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις προσέξτε σε κινηματικό και κοινοβουλευτικό πεδίο μέσα και έξω από την Ελλάδα ώστε να τερματιστεί η παραβίαση του διεθνούς δικαίου και να ευωδοθεί ένας πραγματικός και ουσιαστικός διάλογος μια ζωή διάλογο ο ΣΥΡΙΖΑ για μια προσέξτε παρακαλώ συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ δίκαιη και βιώσιμη λύση του κυπριακού προβλήματος εδώ είναι το ζουμί στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ προκειμένου οι δύο κοινότητε να συνδυώσουν ειρηνικά και αρμονικά σε μια δικηνοτική διζωνική Κύπρο με μια κυριαρχία, προσέξτε <κοίλιο> <κοίλιο> με συγχωρείτε μια Ιθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα, χωρίς ξένες βάσεις και στρατούς κατοχής χωρίς το και δαιμονία <κοίλιο> προσέχετε τώρα In... στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ τις αποφάσει του ΟΗΕ για την Κύπρο όλες δεν τις ξέρει ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί η στρατηγική μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν τις ξέρουν τι σημαίνει μια κυριαρχία μια ηθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα προσβλέποντας την ολοκλήρωση της αυτού του μορφώματος που λέγεται Ενωμένη Ευρώπη δεν θα χρειαμία θα έχει την ευρωπαϊκή έτσι δεν είναι διότι μας τονίζει στην αρχή σε κινηματο... κινηματικό και κοινοβουλευτικό πεδίο μέσα και έξω από την Ελλάδα να τερματιστεί η παραβίαση του διεθνού δικαίου. Προσέξτε. Αυτά μας είπε ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, αν ακούσετε μεθαύριο ξεπατικώσουν την ίδια δήλωση και όπου Κύπρος βάλουν εθράκι, μη σας κάνει καμιά εντύπωση. Μη σας κάνει καμία εντύπωση. Μα καμία εντύπωση. Δεν ξέρει κανένα εκεί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μα κανένα. Τι αποφάσει του ΟΗΕ και το. Χάσει τι αποφάσει του ΟΕ, το ρόλο του ΟΗΕ Και βέβαια θα μου πεις ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα ένα κόμμα εξουσίας Ένα κόμμα το οποίο διέρχεται τις ατραπούς Και τα υπόγεια για να ανέλθει στην εξουσία Κάνει πολιτική Εκείνη που δεν μπορούν να το χωνέψουν ας πούμε ακόμα Είναι οι δεξιούλιδες Ότι αν δεν χώνέψαν μέχρι τη μετά, μετάλλαξη του κέντρου σε Πασόκ να είναι συστημικό και κόμμα εξουσίας δεν μπορεί να χωνέψουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να γίνει κόμμα εξουσίας ένα ε, που έγινε όμως κύριε δεξί μου και θα τον, θα τον λουστείτε λοιπόν το θέμα λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου είναι ότι δεν γνωρίζει κανένας ούτε το ρόλο του Οργανισμού Ηνωμένων Εγκληματιών ούτε τις αποφάσεις του ΟΗΕ όχι μόνο για την Κύπρο αλλά και για άλλες τέτοιες ιστορίες στον πλανήτη Α να κάνουμε. ας να ασχοληθούμε εδώ με την ε, ιστορία που ξεκίνησαν πάλι με τους δημόσιους υπάλληλους ότι θα τους απολύσουν, θα τους δώκουν ε, λιγότερα λεπτά και τα λιμπάν και τα λιμπάν και ήρθε ο πρωτόπαπας, τον θυμόσαστε ρε τον πρωτόπαπα ε, ε, Ξεχνιέτε τον πρωτόπαπας Υπερπατριώτης, υπερσοσιαλιστή λοιπόν και κάρφωσε το Μετσοτάκι ότι δεν ζήτησε η Τρόεκα μείωση μισθών νεοπροσλαμβανόμενων δημοσίων υπαλλήλων. Αλλά ο ίδιος ο Μητσοτάκης Πόλεμος λοιπόν για... Προσέξτε Προσέξτε τώρα προσέξτε σας παρακαλώ πάρα πολύ Θέλω να δώσετε λίγη βάση Για να βρείτε μία λογική Στο σκεπτικό όχι μόνο του Μητσοτάκουλα Του Πρωτόπαπα και του, ε, όλων αυτών Να δώσετε μία λογική Το γιατί δεν ενδιαφέρονται Παρά μόνο για αυτούς που έχουν βολέψει Και διορίσει στο δημόσιο Εντάξει πέρα από την ενέργεια του Πρωτόπαπα και του Μητσοτάκουλα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μητρόπουλος, αριστερός από τα γενοφάσκια του άνθρωπο, προσέξτε, φώναξε χθες και καλά έκανε ο άνθρωπος, είναι μισθή ηλωτία στο δημόσιο λέει. Είναι δυνατόν δημόσιος υπάλληλος να έχει ως κατώτατο μισθό τα 560 ευρώ. Πώς τολμάτε. Για το παραπέρα από το δημόσιο το Μητρόπουλο δεν το ενδιαφέρει, διότι είναι πολύ υψήφι εκεί μέσα στους δημόσιους Κατάλαβε μεγάλη. Τους, για του μισθού που δεν υπάρχουν μισθοί των ιδιωτικών υπαλλήλων, δεν του δεν ενδιαφέρει το Μητρόπουλο. Και επίση εκείνο που θα ενδιαφέρει το Μητρόπουλο ως αριστερό άνθρωπο είναι να μα πει για το επίδομα φτώχεια που βγήκε κορδωμένο ο Βούρτση και μα είπε ότι αφορά το 7% του ελληνικού λαού. Καταλαβαίνετε τώρα. Ο Βούρτση όμω, επειδή έχει ψήφου εκεί πέρα στο, στο πράγμα. Για του δημόσιου υπάλληλους μιλάει. Ούτε για το επίδομα φτώχεια μιλάει για αυτήν την ξεφτίλα τη αξιοπρέπεια στο λαό, ούτε για του μισθού των ιδιωτικών υπαλλήλων, του ανύπαρκτου μισθού των ιδιωτικών υπαλλήλων, έτσι. Διότι είπαμε ότι η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή εργάζεται μαύρα, με συμφωνίε, κάτω από το τραπέζι, ανασφάλιστη και αυτά δεν τα παίρνουν κιόλα. Για αυτό του ανθρώπου λοιπόν. Δεν ενδιαφέρεται κανένας μηδε και ο αριστερός Αριστερότατος όπως τον βλέπεις Κύριος Μητρόπολος του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ Ουδής Ουδής σου λέω ουδείς. Να πεις ότι εμφανίστηκε Κι ένας άλλος αριστερός τύπου κουτσούμπα πούμε, το κουτσούμπα Όχι Τι μας είπε Βγαίνει και ο κουτσούμπα Όχι στην εξίσουση μισθού διπολι... δημοσίων υπαλλήλων με τον ιδιωτικών. Αν πώ, Δεν θα μίλα για το κ η κυβέρνηση λέει: Σχεδιάζει νέα βάρβαρη μισθολογική περικοπή στους δημόσιου υπάλληλου. Ρε Κουτσούμπα, η κυβέρνηση κάνει αυτά που κάνει με την ενοχή σα. Δεν ξέρω αν με συλλήβει, κύριε Κουτσούμπα μου. Με την ανοχή σα θα κάνει αυτά που κάνει. Απ' την άλλη, ένα λόγο συμπάθεια για αυτό το κομμάτι το οποίο λέγονται ιδιωτικοί, λέγεται, λέγονται ιδιωτικοί υπάλληλοι που του έσφαξαν, του φάζουν καθημερινά στην παραγωγή, στην οικοδομία, άσχετα δεν υπάρχει. Στο μαγαζί δεν υπάρχει ένα λόγο συμπάθεια. Λοιπόν, δεν υπάρχει ένα λόγο συμπάθεια, είστε και όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Σα πέφτει βαριά στο στομάχι η αριστεροσύνη που κουβαλάτε δηλαδή. Δεν ξέρω αν με συλλήβει, κύριε Κουτσούμπα μου. Δεν ξέρω αν με συλλήβει. Και εντάξει, το έκαναν το καθήκον του τώρα και ο Μητρόπουλο ω αριστερό και ο Κουτσούμπα ω αριστερό κι αυτό. Λοιπόν, είπαν ότι του ξεσκίζουν του δημόσιου υπάλληλου. Και τελείωσε αυτό, αυτό ήταν η αντίσταση Αυτή ήταν η αντίσταση και ο αγώνας Το κάναν το καθήκον τους Είναι η εποχή των επιστολών ε, Θα στείλω επιστολή να κάνω αντίσταση Λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν μεγάλε Και τι μας είπε Ο κύριος Κουτσούπας Τους σκίζουνε λέει Έλα μην μας λέστε Θα τις ακούσουμε λίγο τραγούδι Λίλα καλημέρα Να πας Να πας το καλό ρε παλικάρι Να πας Bravo ne, Ναι. Εγώ <συσίλια> ναι. καλά. Τάπαμε. Πεί είναι Α, μπράβο. Έλα, καλό δρόμο, καλό δρόμο. Καλό δρόμο να προσέχεις εκεί που οδηγείς αυτή τη στιγμή ένας φίλος. Μου λέει και λίγα είπες γιατί δεν συμπλήρωσες, μου λέει και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους ότι εκτός από τα λεφτά τα μαύρα που δεν παίρνουν. Ε, καταργήθηκε εδώ και καιρό του και το ο δεν υπάρχει οχτάωρο τώρα για υπάλληλο, ο οποίος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα που απέμεινε συμφωνώ απόλυτα φίλε μου συμφωνώ απόλυτα, το θέμα όμως είναι κυρία μου και κυρία μου είναι ο χαιρετισμός ο χαιρετισμός με πολλά μπράβο τα οποία απέσπασε ο Πρωθυπουργεύων Σαμαράς από την Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή, διότι εξερίζωσε την Χρυσή Ευγή, όπως είχε υποσχεθεί το Σεπτέμβριο του 2013, στου Αμερικανοεβραίου Αμερικανοεβραίους, όπου πήγε και τους είπε, παιδιά μην ανησυχάτε, εδώ είμαι εγώ να πούμε ο άντρας ο Βαρίς και ο Ασίκωτος. Λοιπόν, ε, βέβαια, λοιπόν η Χρυσή Ευγή απειλεί τα θεμέλια και τα λοιπά και είναι αξιοθαύμαστο θάρρος και η αποφασιστικότητα του Πρωθυπουργού και επέδειξε ηθική ηγεσία ενώ παράλληλα επενεί πέστε άστα δεν είναι εδώ άστα δεν είναι εδώ λοιπόν επενεί τι ε, δικαστικέ μια ε, χαρά ε, τι δικαστικέ αρχέ η Αμερικανοεβραϊκή ε, πως την είπαμε επιτροπή ε, για, τον, για τον παιδί για τον Αντώνη Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Και να φύγουμε από αυτό, κυρία μου και κυρία μου, να πάμε στο κονταροχτύπημα Σαμαρά Τσίπρα. Σαν παλαιστέ του Σούμου είναι αυτή τη στιγμή στην αρένα και παλεύουν για τη μάχη, για την ψήφο, με συγχωρείτε, των ενστόλων. Ο Σαμαρά του δίνει αναδρομικά το ψαλίδισμα μισθών. Του λέει: 3:11, 3:12, σε ένα χρόνο θα τα πάρετε πίσω όλα. Λοιπόν πήγε στο πεντάγωνο να υποσχεθεί Πήγε στους πυροσβέστες Τους είπε δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσάς Σείς είστε τα πάντα Κυρία μου και κυριέ μου Ο Τσίπρας πάει πάλι στο πεντάγωνο Να υποσχεθεί ότι παιδιά εδώ είμαστε εμείς Θα σας δόκουμε περισσότερα Λοιπόν Και να συζητήσει Ρεπούσι μου Ο Τσίπρας Προσέξτε τώρα θα συζητήσει την κατάσταση που επικρατεί στη Μεσόγειο <laughs> Ο στρατηγός τσίφρα. Ο στρατηγός τσίφρα. Ρε μάγκες να σας πω κάτι εκεί έξω έτσι μεταξύ μας τώρα ε, Μη με πλακώσετε στις συνομοσιολογίες κλπ. Κάποτε που χρειάστηκε ε, να πάνε κάποιοι Να υπερασπιστούν την πατρίδα απέναντι σε έναν εχθρό Στους Γερμανού, ας πούμε λοιπόν ε, δεν θα, μ, σας λέω μην με αρχίσετε με τις νομοσιολογίες πήγανε άντρες τύπου Βελουχιώτη τύπου Πυρομάγλου είδες εγώ τα παίρνω όλα όταν πρόκειται για την πατρίδα πρόσεξε τώρα τέτοιοι άντρες πήγανε τύπου Πυρομάγλου όσοι ξέρετε γνωρίζετε τέλος πάντων και Βελουχιώτη τώρα που χρειάστηκε την πατρίδα να τη βγάλουν από τα σκατά που είναι πάλι υπεύθυνοι Γερμανοί πάνε άντρ Τύπου τσίπρα Τύπου βουμπούκου Τύπου βορύδι Δεν σας κάνει καμία εντύπωση Δεν σας κάνει καμία εντύπωση Μα καμία εντύπωση δεν σας κάνει Να, ε, Καμία εντύπωση δεν σας κάνει αυτό το πράγμα Παρακαλώ Καλή η παρατήρηση. Να... Ευχαριστώ πολύ. Να μεταφέρω μια παρατήρηση ενό τηλεακροατού εδώ, ο οποίο μου λέει: Καλά το λέω μου λέει. Αλλά να συμπληρώσω ότι τον πυρομάγλου και τον Βελουχιώτη του ακολουθούσαν άντρε. Τούτου εδώ του ακολουθούν αδερφέ κουνιστέ. Όπω είπε έτσι τώρα τηλεακροατή μου, θα σε πούνε ομοφοβικό και τέτοια. Ρε, βάλτε το λίγο στο μυαλό σα. Με τη συμπλήρωμα αυτό που είπε ο τηλεακροατή. Ότι όταν η πατρίδα χρειάστηκε. Ε... Να γίνει πόλεμος με σφαίρες Με όπλα Πήγανε άντρες τύπου Βελουχιώτη και Πυρομάγλου Και πολεμήσαν Με τους με που τους ακολουθούσαν Σήμερα που τα, οι, οι σφαίρες είναι λεφτά Είναι το οικονομικός ο πόλεμος Πάνε άντρες τύπου Σαμαρά Τσίπρα ε, Βάλ τους όλους ε, ε, Γεωργιάδη, Βοριδή, Βαρεμένου Τσιτσόπουλου ε, πως το λένε ε, Πολέμαρχου εκεί πέρα Με την πανοπλία βάλ τους όλους σου λέω. Κατάλαβες μεγάλε ποιε είναι οι διαφορέ των εποχών. Λέει, εντάξει, δεν είναι Τώρα που χρειάστηκε η πατρίδα να πούμε να βγει, οι τύπου τσίπρα να πολεμήσουν, τι. Παρακαλώ. Ναι. ναι, ναι, μα γι' αυτό το είπα. Έλα λέτε τηλέα, Κρόα, τι να πούμε. Γι' αυτό το είπα. Να... Καταλαβαίνει. Τώρα ο πόλεμο, στον οικονομικό πόλεμο Βγήκανε άντρεδε τύπου Τσίπρα. Κούρνανε λίγο το κεφάλι σου τάπο. Τύπου Γεωργιάδη, Βορίδη, από πού να τελειώσω. Ραχίλ, ε, όρμα Ραχίλ, φάτ, φάτ, fats, Ραχίλ. Λοιπόν και, κάνουνε παρτάκια, και κάνουν παρτάκια, εκεί έβλεπα. Έκανε Γαμίλιο Γλέντι η Ζωήτσα, η Κωνσταντοφούλα, άσε σου λέω να Έλα βάρα. Μεγάλε. Μπορείς να το... να το βάλεις λίγο στον εγκέφαλό σου ε, Για βάλτο Έλα πες μου κάμια Ρίξε μου τίποτα Παρακαλώ Μπορείστε Έλα Ξέχασα ται, Έλα για Ξέχασα την ταμίλου. Ξέχασα Ξεχνιέ την ταμίλου. Ρε Βάλ λίγο στο μυαλό σου, παρακαλώ. Έλα ρε Φλούδα, ρε Φλούδα, όρμα ρε Φλούδα. Θέλεις κι άλλος, ε. Είσαι μαζόχα ρε παιδί μου, είσαι you μεγάλη μαζόχα. Not not a day. A day. Είσαι μεγάλη μαζόχα, έλα. Ναι, έλα, γεια. Γεια σου ρε φλούδαρα, με περίμενε στη γωνία Μπαζόχα, ε Μπαζόχα. Yeah. Λοιπόν, μεγάλη και πάει τώρα, σου λέω με αφορμή, πάει στο πεντάγωνο ο Τσίπρας, πρόσεξε, ε, να συζητήσει την κατάσταση που επικρατεί στη Μεσόγειο. Αυτός δεν μπορεί να, να, να συζητήσει, τι, κατά, τι να συζητήσει ρε. Τι να συζητήσει ο Τσίπρας τώρα, για την κατάσταση που επικρατεί στη Μεσόγειο. Ρε εντάξει ρε, Σιριζέ, είστε κόμμα... Θα γίνετε εξουσία καμία αντίρρηση. Αλλά τώρα μεταξύ μας τώρα, εκεί που είστε στα στέκια και κουβεντιάζεστε στις γιορτές και τα λοιπά, τι λέτε μεταξύ σας για τον αρχηγό. Πέφτετε στα τέσσερα και τον προσκυνάτε. Έλα μεταξύ μας είμαστε τώρα. μην αυτε. Ο Τσίπρας να συζητήσει για την κατάσταση στη Μεσόγειο. Τι να συζητήσει ο Τσίπρας δηλαδή. Τάια. Τι νομίζει. Ο Τσίπρας νομίζει ότι είναι κατάληψη του σκουλίου. <ΣΣΣΣ> να συζητήσει τι να δουλέψει τους άλλους, τι να κάνει, τι να συζητήσει για την Μεσόγειο. Μεγάλε μαφτά με και με αυτά λοιπόν, επειδή υπάρχουν και νέοι, νέοι, νέοι πολλοί που ακολουθούν τους Τσίπραίους, τύπου Τσίπρα να πω με και Σαμαρέους, με ρώτησε ένας φίλος τηλεκρατής χθες, μα καλά τι κάνει αυτή η νεολαία για την απόφαση που πήραν να βάλουν ιδιωτικέ εταιρείε. Να φυλάνε τα πανεπιστήμια. Τι διέκολο κάνει αυτή η νεολαία, τίποτα δεν κάνει. Περιμένει στην ώρα να διοριστεί. Αυτό κάνει η αρε, τη λέει Λοιπόν, μια φορμή, λοιπόν, αυτή την ιστορία. Μετά την απόφαση για την ιδιωτική φύλαξη του πανεπιστημίου και για face control, μην το ξεχνάμε. Οι Σιριζέοι, πρόσεξε. Οι Σιριζέοι τώρα, οι αριστεροί, είπαν να καπελώσουν την όποια αντίδραση φοιτητών και έβγαλαν τους του φοιτητέ του κόμματο να κάνουν κατάληψη στην Βρυτανία. Πρόσεξε τώρα. Δηλαδή, δεν μιλάμε για ουσιαστικέ κινήσει. Μιλάμε για κινήσει εντυπωσιασμού και κινήσει. Αυτέ είναι κινήσει, έτσι να το πούμε απλά, για να το καταλάβουμε όλοι. Κινήσει του κόλλου. Λοιπόν, υποκίνησαν εκεί οι βουλευτέ την κατάληψη τη Πρετανία. Λοιπόν, ο Πρίτανη άρχισε να φωνάζει. Οι φοιτητέ, λοιπόν, θα μείνουν μέχρι σήμερα το πρωί εκεί. Θα μέναν στο πανεπιστήμιο κλπ. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Ε... Αλεξεόπουλε, Μαντά και Φωτίου πήγαν να κάνουν αυτά τα κόλπα εκεί Αυτ, το πρόβλημα αυτό είναι αυτό είναι το πρόβλημα εδώ έπρεπε να ξεσηκωθεί σύσομο το φοιτητικό όλο να κατέβεις στον δρόμο Τι, τσι νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ και νεολαία του ΚΟΓΟΕ και νεολαία της Νέας Δημοκρατίας και άλλες τέτοιες τρίχες δηλαδή αυτό αφορά μόνο μία νεολαία του φοιτητικού κινήματος παρακαλώ Βέβαια, βέβαια Έτσι Έτσι ναι. Έτσι, σωστά ο, ε, ο πυροσβεστήρας του ΣΥΡΙΖΑ πήρε μπροστά Όπου τον χρειάστηκε το ΣΥΡΙΖΑ και το κουκούέ το σύστημα γίνανε μια χαρά πυροσβεστήρες μεγάλη Λοιπόν, μια χαρά πυροσβεστήρες Βγήκανε κάτι κνίτες ε, δωρά, Μιλάμε για κνίτες ε, Προσβάλλουμε τους κνίτες η και το 211 είναι η μοναδική στιγμή, αν εξαιρέσεις τον κόσμο που κατέβηκε στην απελευθέρωση της Αθήνας τις έξι μέρες που λέγαμε, το 211 είναι η μοναδική στιγμή που κατέβηκε ο κόσμος διαισθανόμενος το τι θα γίνει, ότι θα χάσει την ελευθερία του, θα χάσει τη δουλειά του, κατέβηκε ένα εκατομμύριο κόσμο στην Αθήνα. Ένα εκατομμύριο, το 211. Λοιπόν, γυναίκες, παιδιά, παππούδες, νέοι, γέροι, και οι, οι, οι, οι κνίτες αυτή τη στιγμή λένε ότι όλοι αυτοί που κατέβαιναν τότε ήταν συριζέι και Χρυσσαυγίτες. Αυτό το άκουσα από επίσημους κνίτες αυτό. Και λες είναι δυνατόν. Για να μην αναφερθούμε πάλι στο τι έγινε να πούμε όταν η ε, αχανακτισμένοι λέει ήταν κνίτες και συριζέι. Προσέξτε. Δεν υπήρξε άλλη τέτοια στιγμή που να κατεβεί ο κόσμος στον δρόμο χωρίς να κατευθύνεται από κόμμα, από ομάδα κλπ. Ήτανε λέει Σεριζέοι και Χρυσαυγίτες αυτοί λένε, οι, οι, οι, οι κνίτες που πληρώνονται με βαντές αυτή τη στιγμή Παρακαλώ Έλα Ναι μωρέ ναι, μω, εντάξει Ναι <Τι> Ναι μωρέ εντάξει εντάξει Μην τα ναι, μην γυρνάμε στα παλιά. Έλα, για τώρα. Το θέμα εντάξει το ανέφερα αυτό το πράγμα το ανέφερα έτσι ως ε, παράδειγμα για το όπου χρειάζεται πυροσβεστήρα λοιπόν όπου χρειάστηκε πυροσβεστήρα 30-40 χρόνια τώρα μπροστά λοιπόν το κουκουέ και το Δεκανή και του το Πασόκου συνασπισμό όπω λεγότανε. Τώρα λοιπόν, άντε τώρα να πάει ο φοιτητή να ξανακάνει ιστορίε. Μια χαρά το καταφέρατε Σεριζέη. Θα τοποθετηθούν εκεί οι ιδιωτικοί φύλακες. Λοιπόν, μην μας κάνετε πλάκα ρε. Τραβάτε κάντε πλάκα σε κανέναν άνω Εμείς δεν γουστάρουμε άλλη πλάκα ρε. Δεν γουστάρουμε άλλη πλάκα Εμείς θα περιμένουμε να δούμε τι θα συζητήσει ο Αλέξης Για την κατάσταση με τους στρατηγούς Ο στρατηγός Αλέξη με... Για την κατάσταση στη Μεσόγειο Πλάκα μας κάνει τώρα. Στο... Κυρία μου και κύριέ μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο παρακαλώ Ναι, ναι Ναι Reproduce. Ναι ναι ναι ναι ναι ναι Ναι ναι ναι Για ρωτά κανέναν εκείνη Μήπως θέλει τον Μπόμπι που είπα στην αρχή Ναι λαγιά Έλα γιάν Ρωτήστε για τον Μπόμπι Το βόμπι το Το κανισάκι το μου που σας είπα 6976 620 634 Ο Μπόμπις είναι καλά είναι θαύμα ο Μπόμπις Είναι σαν χιόνι σαν χιονόμπαλα είναι Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου με συγκίνηση να σας ενημερώσω Θέλω παραγματικά να δώσετε μεγάλη προσοχή σε αυτήν την είδηση Διότι αφορά όχι μόνο το παρόν Αλλά και το μέλλον του ελληνικού λαού Αφορά τα παιδιά σας Αφορά την παιδεία, την υγεία, την κοινωνική δικαιοσύνη Γι' αυτό παρακαλώ πάρα πολύ να δώσετε μεγάλη προσοχή Η Μοναδική Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας εκπαίδευση που πήρε απόσπαση στο πολυτεχνείο Αθηνών για δύο συνεχόμενες χρονιές με υπογραφές δύο υπουργών της συγκυβέρνησης είναι η κυρία Περιστέρα Μπαζιάνα. Ναι, η κυρία Περιστέρα παρένθεση, την χάνει σύζυγος του κυρίου Τσίπρεος Λοιπόν, η κυρία Μπαγιάνα, λοιπόν, από δασκάλα υπολογιστών απόφετος κάποιου ΤΕΗ λοιπόν, σε δημόσιο σχολείο Κατάφερε να μπει στο Πολυτεχνείο με το σπαθί τη η κοπέλα. Ήταν και κάτι άλλε εκατοντάδε αιτήσει, με κάτι μάστερ στην Αγγλία, κάτι τριπλά πτυχία κλπ. Αλλά δεν πλήρωσαν τα κριτήρια. Δεν ήταν σύζυγοι πολιτικών, δηλαδή πρωθυπουργών ή δυνάμει πρωθυπουργών, όπως είναι ο Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Τι είπε, θυμήθηκε στην περίπτωση τη νηπιαγωγού κυρία. Καραμαλή, η οποία από νηπιαγωγός έγινε χειρούργος και χειρουργεί κρανία στην Ελλάδα είσαι ρε μεγάλε Παρακαλώ Λέλα, γεια, γεια Δεν μπέδισε μου λέει, με ένα ένας τα φιλοζωικά σου αισθήματα μου λέει είναι... δεν, δεν τρέπεσαι μου λέει από τη μία ψάχνει σπίτι για τον Μπόμπι και από την άλλη λες αυτά τα πράγματα που λες για τα κομματόσκυλα. Ε, ε, ε πα, πα, τι, απα, ορίστε. Λοιπόν, μου λένε α τηλεκτροντή εδώ η κυρία Μπαζιάνα δεν είναι εταιρεία, είναι πανεπιστήμιο πατρόν. Αυτό μου λες εσύ. Ε, να σου πω εγώ κάτι άλλο. Ότι για τρία χρόνια η κυρία Μπαζιάνα, ε, χρηματοδοτούμενη από την Deutsche Bank, α, το τονίζω από την Deutsche Bank, έκανε έρευνα λέει στο πανεπιστήμιο πατρόν. Αυτά τώρα εσύ, κακομοιρούλοι μου, για να δεις ότι άμα δεν είσαι κοντά στην εξουσία, δεν γίνεσαι μπαζιάνα. Κυρία Περιστέρα Μπαζιάνα. Ναι, Η κυρία Περιστέρα Μπαγιάννα λοιπόν ε, είναι πια στο Πολυτεχνείο, υπογραφέ και τα λοιπά. Κοπέλα να πούμε Πανεπιστήμια Πατρών, έρευνε με την Deutsche Bank, χρήμα και τα λοιπά. Αλλά είπαμε λοιπόν, εσύ τώρα μεγάλε. Καλά, παρακαλώ. Deutsche Telekom, ναι, ναι, ναι, ναι εσύ τώρα. <Δελαια> ναι, ναι, ναι, ναι, Συγγνώμη που έκανα λάθο, δε φίλε. Ναι, δεν είναι Deutsche Bank, είναι Deutsche Telekom. <Δελαια> ο ελληνικό, ο ΟΤΕ. Ο πάλε ποτέ ΟΤΕ, που είναι τώρα Deutsche Telekom, 100% Deutsche Telekom, και ακόμα έχει τι ταμπέλε του ΟΤΕ. Χρηματοδοτούσε λοιπόν την κυρία Μπαζάνα να κάνει έρευνε. Δεν μου λες Ρε Μεγάλη, την κοπέλα τη δικιά σου που τέλειωσε 8 πανεπιστήμια. Και έχει σηματώσει για τα λεφτά να την χρηματοδότησε κανένα Deutsche Telekom. Πήρε κανένα πακετούμι για καμιά έρευνα δίχρονη, τρίχρονη, να είναι εξασφαλισμένη, να τρώει, να πίνει με χρυσά κουτάλια. Θα μου πει, τι έγινε η έρευνα. Έλα μωρέ, ποιο. δίνει. Έλα μωρέ και εσύ τώρα σημασία. Εδώ ε, του κολλητού του ο Σιμίτης σε 7 δισεκατομμύρια δραχμές. Πώς τον λέγανε και το φιλόσοφο. Είναι, να γράψει ένα βιβλίο λέει το οποίο ούτε καν εκδόθηκε, ούτε καν εκδόθηκε το βιβλίο. Λοιπόν, σε ρωτάω τώρα εσένα, εσύ που την έχεις στην κόρη, ε, Βιβί, εκεί στην Αγγλία, τι κάνεις ρε, Βιβί, εκεί στην Αγγλία, για να τα κανένα Ελληνόπουλο που σπουδάζει εκεί, πήρε καμιά επιδότηση από το, πώς το λένε για έρευνα από την Deutsche Telekom, παρακαλώ. Έλα, έλα. Δεν καταλαβαίνω μου λέει ένας φίλος εδώ κάνουν ό,τι γουστάρων. <laughs> αυτό, αυτό λέμε κάθε μέρα Ό,τι κάνουν ό,τι γουστάρουν Το δυστύχημα ξέρεις ποιο είναι Ότι αυτούς που δεν κάνουν ό,τι γουστάρων, Που ήταν μια χαρά, δουλεύανε Πληρώνανε τις υποχρεώσεις Τους σκοτώσανε Συνεχίζουν να τους σκοτώνουν του τραβάνε και τους ξεφθυλίζουν σε δικαστήρια Και η δικαιοσύνη λειτουργεί μόνο για αυτού. Κατάλαβες μεγάλε, για τέτοιες ιστορίες τύπου περιστέρας μπαζιάνα που είναι νόμιμες και ιφικές, δεν λειτουργεί τίποτε. Παρακαλώ. Λοιπόν ε, προφανώς διαβάζοντας το χρεσινό άρθρο περί της αρείας φυλής του ΣΥΡΙΖΑ και την καθαρή, καθαρότητα της ιδεολογίας το οποίο έγραψα εκεί μπορείτε να το διαβάσετε ένας φίλος μου λέει μην ναι, έτσι μου λέει πρέπει μην κάνεις έτσι μου λέει πρέπει η κοπέλα να έχει μια καθαρότητα απέναντι στο σύστημα Λοιπόν το σύστημα πρέπει να γλύφει και να κάνεις παντού για να σε διορίσει και επευκαιρία ο άντρα τη, ο σύζυγό ο καπετάν Τσίπρας λοιπόν, μίλησε στην Κεντρική Επιτροπή για. Α, τι ξέρουμε λέει τώρα να. Να ξεφύγουμε από την καθαρότητα τη ιδεολογία. Και αυτοί που είχαν. Πρόσεξε, υποτιθέμενη ιδεολογία ουσιαστικά ήταν βλάκε. Αυτά περίπου είπε στην Κεντρική Επιτροπή ο Τσίπρας Δύο λόγια γράψαμε χθε. Στον κύριο Τσίπρα θα μου πει: Δεν το διαβάζει κανένα. Στα από αυτά μα. Το λέμε έτσι δημοσίω. Αλλά δημοσίως όμως μπορούμε να ρωτήσουμε τον κάθε Σιριζέο, Δηλαδή ο Βελοχιώτης ήταν ένας μεγάλος μαλάκας κατά τον Τσίπρα Ο Ιούνας Δραγούμης το ίδιο, ηλίθιος Ο Παναγούλης πανηλίθιος Ο Παύλο Μελάς, ένα μωρέ μιλιταριστής του Κόλλου ήτανε Αυτοί λοιπόν μες στο κεφάλι του κυρία Τσίπρα Λοιπόν και κυρία Περιστέρα Μπαγιάνα Λοιπόν είχανε μια ιδεολογία το κατα... Αυτό που να το καταλάβετε εσεί. Λοιπόν τα φράγκα να είναι καλά Ο κάθε ανήθικος λοιπόν Δεν μπορεί να καταλάβει ότι η ιδεολογία Η ιδεολογία του κάθε ανθρώπου Είναι το μότο του Πάνω σε αυτή ζει Όταν δεν έχεις ιδεολογία στο κεφάλι σου Καταντάς Τσίπρας Καταντάς Βορύδης Καταντάς Μπουμπούκος Καταντάς Σαμαράς Καταντάς όλο έτσι ένα άθυρμα Το οποίο ο καθένας το τραβάει από εδώ και το, κάνει, το παίζει από εκεί Με παιχνίδια εξουσίας δεν σηκώθηκε λοιπόν, φαντάζομαι ότι εκεί στο ακροατήριο του Τσίπρα. Θα ήταν και μεγάλοι άνθρωποι, 60, 70, 80 χρονών. Να του πούνε, μα τι λε, Παλίκαροπουλό μου, Τι προκειμένου να κερδίσουμε ψήφου, Τίποτα, τίποτα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ελάτε στο ΣΥΡΙΖΑ από χρυσαυγήτε, κουκουέδε ή πάντε. Ναζίστε ή κουμουνιστέ, εδώ, εδώ, εδώ, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, μια καλή κοιμαδομηχανή. Καμία αντίρρηση. Λοιπόν, Εσεί έχετε τέτοια σχέση με την αριστερά όσοι είχαν και οι σοσιαλιστέ που πήγαν με τον Ανδρέα του Παπαδρείου από την αρχή μέχρι το τέλο. Αλλά το θέμα είναι το εξή: Αυτά τα λέει η φορά Παρτίδα, ο αρχηγός ενό κόμματο που αύριο θα γίνει κυβέρνηση. Και δεν αντιδρά ουδή. Γιατί λοιπόν να μην βγει ο Μητρόπουλο να πει αυτά που λέει για του δημόσιου υπάλληλου, Γιατί να μην βγει η κυρία Περιστέρα Τσίπρα Μπαγιάνα, λοιπόν, από να πάρει και τι επιδοτήσει από την Deutsche Telekom για έρευνε και γιατί να μην γίνει και πρίτανης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το Εθνικό Σε παρακαλώ πολύ τώρα Αυτά είναι φασιστικά το Εθνικό Δεν θα λέγεται Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Θα λέγεται Μπαγιανικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Έλα ρε τώρα Έλα ρε, δεν αντέχεστε άλλο ρε. Έλα, Πόσο αλλιώς δηλαδή να αντέξετε Ας σε σου λέω να πούμε Κανε πάρτη ζωή Έλα παρακαλώ Οι καταλήψει κάνανε μόνο αυτή στα πανεπιστήμια, Έλα, μορε τώρα, μωρέ. Μην με τρελαίνει, κύριε Πρόεδρε. Να βοηθήσω, να Εγώ δεν το κάνω. Ποια Τσίπρα. Μου το ναι, συνονοήθηκα εγώ, συνονοήθηκα. Πού είσαι, ρε μου, Είναι όλα καλά εκεί? Ride, like μπράβο, μάλλον, μπράβο. Ε, Υπομονή και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Έγινε παλικάρι μου, έγινε. Γεια, yeah, γεια, yeah, yeah. Να πάνε όλα καλά, ρε γαμότο μου, λέω και καμιά κακιά κουβέντα. Γιατί δυστυχώ, κυρία μου και κύριε μου, το πρόβλημα των ανθρώπων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο θέμα υγεία, είναι πολύ μακριά. Από η Γιέστα τους Τσίπριδες και τους οπαδούς του πάνω απ' όλα Σαμαράδες και τους οπαδούς τους πάνω απ' όλα Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις Ο καθένας κουβαλάει το φορτίο του Κυρία μου και κύριέ μου λοιπόν, με πουλές Έκανε πάρτι η... η ζωή, έχει ζουρλαθεί να πω μετά το γάμου <Λε> Δώσε, κάνε πάρτι συνέχεια Α, χορέψανε δίσκο <Λε> Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο Καθώς και χόρευε ζωήτσα Και πίσω από τι λέξεις Σκριβέτο αλέξης χόρευε μπλουζ με το... με το... πώς το λένε εκείνο του... του συνασπισμού ρε του παρεμβαίνω. Χαμός έγινε λοιπόν στο πάρτι. Δύο εβδομάδες παντρεμένα, δηλαδή κάθε δύο εβδομάδες κάνει πάρτι τώρα. Χαμός. Εδώ οι άλλοι γιορτάζουν, έρχονται για τη γιορτή του Μελίκου κούκου. Κυρία μου, κύριε μου... μη μου λες τέτοια. Γιατί πληρώσαμε 800.000 ευρώ... Για τον αναδρομικό έλεγχο Όσων άσκησαν εξουσία Από το 74 μέχρι το 212 Και δεν βρήκαν τίποτε Τι να βρούνε ρε Τι τυπο Επίσης <laughs> <laughs> <laughs> να σας ενημερώσουμε Έτσι δηλαδή για να το έχετε υπόψη σας Παρακαλώ Έλα Να γίνω pop star, pop κρυστάρ θα γίνω Έλα, γεια, γεια, hey. θα γίνω pop-κριθάρ όχι pop-στάρ. <laughs> Θέλεις το ξανά να πω? Ίσο από τις λέξεις, κρύβε τον Αλέξης, παραπέρα περιστέρα, <laughs> περιστέρα, περιστέρα, πάει σε ποντιακό αυτό, περιστέρα, ναι. λαϊστερά, λαϊστερά. Μόντιον, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> τιμώ ε, <δημώ>, μου λες, <laughs> ε, ενημερωτικά να σου πω. Μέχρι το 2015 θα δώσουμε 20,5 εκατομμύρια ευρώ για, για μισθού βουλευτών. Μάστα. Μην με αρέσει τέτοια. Α, α 1,5 εκατομμύριο έξτρα πάλι για του βουλευτέ των θερινών θυμάτων. 6,5 εκατομμύρια επίδομα γραφείων για τα παιδιά. 1,5 εκατομμύριο για βουλευτικά αεροπορικά εισιτήρια να πηγαίνουν στο χωριό να τρώνε καναμάρούλι. 3,5 εκατομμύρια για μισθώσει Ιωταχή και 140 εκατομμύρια ευρώ θα είναι οι δαπάνε τη Βουλή για το 2015. Ψυλά! Τι θέλει μω, ρε, η δημοκρατία να λειτουργήσει. Αυτά τα ψηλά. Κατάλαβε, τα, τα άλλα τα οποία ρίχνουμε στον πιζαχτά για τα οποία μίλησε ο. ο για κουμπαράδε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το συζητάμε. Αυτά δεν είμαστε σε θέση να συζητάμε τέτοια πράγματα. Η δημοκρατία. Λοιπόν, όπω βλέπει, μεγάλε, ήθελα να σου πω παρακαλώ. Έλα. Έτσι μπράβο. Σωστό, σωστό, σωστό, σωστό. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, έχει έξοδα. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου, μεγάλε. Θα σου πω το εξή. Παρακαλώ. Καλημέρα. Πόσο φορέ τα αγκλάκια του κάτσε, έγινε. Ε όχι δεν ματώνουμε όλοι, ματώνουν κάποιοι. Αυτοί δεν ματώνουν ποτέ. Να σε καλά. Τώρα πέσει το 300. आ, τώρα τι βγάζουν το τρίτο το Ναι, ναι, yeah, yeah. yeah. έχεις δίκαιο, έχεις δίκαιο <μικί> Έχεις δίκαιο σε αυτό, απόλυτο, απόλυτο δίκαιο έχει. <μικί> απόλυτο, <μικί> να σε καλά ε, Φίλε μου, έχεις απόλυτο δίκαιο σε αυτά που λες Διότι ανεγκέφαλη υπάρχουν ένθεν κακήθεν ε, Ανεγκέφαλη Λοιπόν, το ότι ο, Εκεί που δεν με βρίσκεις να διαφωνώ είναι ότι δεν ματώσαμε όλοι σε αυτή την ιστορία. Μάτωσε εσύ, η οικογένειά σου ή... ή σαν εσένα. Αυτή δεν καταλαβαίνουν. τι, τι μάτωμα έκανε ο Τσίπρα και η παρέα του, δηλαδή. Πε μου, για δηλαδή, να καταλάβω. Τι μάτωμα έκανε ο Τσίπρα. Εγώ όταν λέω Τσίπρας και η παρέα του Ενώ όλο όλος ο συρφετό αυτό έτσι. Λοιπόν, συνδικαλιστέ όλων των κομμάτων. Τώρα μιλάω για τον Τσίπρα μόνο. Για αυτούς του τύπου, να πούμε, που μα δουλεύουν μια ζωή. Ήθελα να πω στον προηγούμενο φίλο όμως που είπε ότι η δημοκρατία δεν έχει αδίέξοδα, έχει έξοδα. Λοιπόν, δημοκρατία, αυτά δεν είναι έξοδα. Αυτά δεν είναι έξοδα για τη δημοκρατία. Αυτά είναι... Πώς να το πω τώρα, γιατί δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη. Είναι το εισιτήριο για να έχεις αυτή τη δημοκρατία. Τα φανερά εισιτήρια για να έχει αυτή τη δημοκρατία. Κατάλαβες μεγάλη, διότι εάν ήταν δημοκρατία πραγματική δεν χρειάζονταν λάδομα εννοώ, δεν εννοώ, αυτό το φανερό λάδομα για να λειτουργήσει. Κατάλαβες, δεν θα πήγαινε ποτέ το, σε μια δημοκρατία το μυαλό του αρχηγού των αγροτών, δηλαδή της πασηγής, να έχει λέξους για να κινείται με οδηγό ούτε να δίνει 350 χιλιάρικα για τη ρόπη με καταλαβαίνεις έτσι σε μια δημοκρατία σε ένα υβρίδιο σαν αυτή τη δημοκρατία παρακαλώ πες πες πες, πες. ναι έτσι λες εσύ κάποτε που τον σκούπισε στον κόλο σου με σιδιά και σε τρυγε, ήταν <laughs> άρεσε <laughs> Δεν έγινε Δεν μπορώ να σας μεταφέρω τι είπαμε εδώ Με τον τηλεακροατή γιατί ήταν σκατοκουβέντα Και δεν άστο καλύτερα Ορίστε. Ερέτε, ερέτε. Ερέτε. Ερέτε. Ερέτε. Ερέτε. Ερέτε. Ε, καλά, εσύ να σου πω κάτι. Κούνα λίγο το κεφάλι σου, τι μου λέει εδώ ένα τηλεεργάτη. Μιλάμε με εσύ, μεγάλε, πρέπει να φύγει. Πρέπει να πα στον πλανήτη, τον έλνα να ζήσει. Να πούνε, λέει, να βγουν να πούνε ότι εμεί θα παίρνουμε τον κατώτατο μισθό όσο παίρνουν οι εργάτε. Να πούνε, βουλευτέ τώρα, δεν χρειαζόμαστε ούτε έξοδα στη βουλή. Τώρα, Α, ο καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά, συλλέω, λιμόν. Κοίτα να δει όμω, μεγάλε, αυτοί οι τύποι οι οποίοι τους λαδώνει κανονικά το σύστημα γιατί το, άμα δεν λαδώσεις άμα δεν κρασάρεις τη μηχανή νόμιμα και παράνομα δεν δουλεύει η μηχανή προσέξτε τώρα θα περάσουν νόμο με τον οποίο αν το δημόσιο αυτό που τους πληρώνει τους ταΐζει τους έχει πριγκυπόπουλα αν το δημόσιο λοιπόν χρωστάει σε ιδιώτες τότε οι ιδιώτες μπορούν να κατάσχουν περιουσία του δημοσίου προσέξτε τώρα Προσέξτε τι κάθεται και σκέφτονται Λοιπόν Το θέμα λοιπόν είναι το εξής τώρα. Ποιο νοχ... Εσύ, Εσένα που σου χρωστάει το δημόσιο 1000 ευρώ ΦΠΑ Ξέρω εγώ τι σου χρωστάει Πρόκειται να κάνεις καμιά κατάσκευση Όμως μεγάλο μεγαλοκατασκευαστή Αν το, το δημόσιο του χρωστάει Λέμε τώρα ρε παιδάκι μου να πούμε Τύπου μολ Δεν ξέρω αν μεσηλίβεις Του χρωστάει ξέρω εγώ 5 εκατομμύρια ευρώ ε, να, σε... Άμα το κατάσκευε μια περίοδο Περιοχή ξέρω εγώ εκεί στην Εξονή Στη Γλυφάδα Στο Φάλιρο Στο Βαλιό Φάλιρο Ξέρω εγώ στο μεγάλη να χτίσει κανένα μολ Κατάλαβες μεγάλη τι κόλπα Κάνουν οι σωτήρες. Κάνουν χουντρά κόλπα οι σωτήρες. Λοιπόν Ε Δεν ξέρω αν μεσηλίβεις Ε βεβαίω. Ναι ε, αυτά που λε. Αυτά τα ωραία Τώρα ο μπουτάρες κάποια στιγμή κάποιο ναι θέλει ο αγώνας Σερβίας-Αλβανίας να γίνει στη, Μακεδε... στη Θεσσαλονίκη να γίνει ρε μπουντάρι είπα αγώνα μη γίνει λοιπόν λοιπόν έτσι που λε ε... και τι έχουμε λοιπόν τα δακρυγόνα μαζί τα φάγαμε είναι ο τίτλος ενός καταπληκτικού γράφιτη αφιερωμένο στο σκύλο το Λουκάνικο Λοιπόν, ένα καταπληκτικό και λέει τα δακρυγόνα μαζί τα φάγαμε. Πραγματικά είναι στο ψυρί, είναι ένα καταπληκτικό γκράφιτι, έργο τέχνης όπου το βλέπω. Μπείτε στο Ιντερνέδιο να το δείτε. Ε, το έκαναν οι γραφιτάδε ο Μαρτίνε νι και ο Γράμς και ο Σμαρτ. και σμαρ. Αυτοί έτσι λέγονται οι γραφιτάδε. Εκπληκτικό! Εκπληκτικό! Μπράβο στα παιδιά! Να θυμόμαστε και μάγκε σαν το Λουκάνικο. Λοιπόν, Βιβή, ε... λοιπόν, μου στείλε ένα mail. Στην Αγγλία τα δίδακτα του Πανεπιστημίου είναι 7.000 με 11.000 ευρώ ετησίω. Έρχεται και στην Ελλάδα η ιδιωτικοποίηση του πανεπιστημίων, αλλά με δεδομένη την οικονομική κατάσταση δεν ξέρω πόσοι από του Έλληνε θα μπορούσαν να πάνε στο Πανεπιστήμιο. Πλήρη εξαθλίωση παντού. Καλημέρα, Βιβί. Λοιπόν, ε, τα είπαμε. Έχουμε πει για τα. Πανεπιστήμια Δυστυχώς έτσι είναι η κατάσταση Όπως τη λες Και σαν τελευταία είδηση α, Πέθανε ο Σπύρος Ο Ζαγοραίος, παιδιά α, Μάλιστα Πέθανε ο Σπύρος ο Ζαγοραίος. Λοιπόν ας ακούσουμε ένα τραγούδι Και θα γυρίσουμε Να κλείσουμε παρέα Ανοίξτε να τα ακούσετε αξίζει τον κόπο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 Αγγελίδης πρέπει να ήταν Από ε. Ανάσα ο άνθρωπο Μιλάμε για φοβερή Ανάσα και στο τέλος Να κάνει και ποικίλματα. Τέλος πάντων κυρία μου και κυριέ μου Να σας θυμίσω ότι όποιος ενδιαφέρεται Για τον Μπόμπι αυτό το, το, το, το χιονομπαλάκι εδώ το κανισάκι Να τηλεφωνήσει στο 6976 620 634 Επαναλαμβάνω 6976 6.20, 6.34 να πάρει πληροφορίες για τον Μπόμπι. Καταπληκτικός είναι ο Μπομπί. Κυρίες μου και κύριοι, δεν θα είναι εδώ σήμερα ο Θανάσης. Έχει προσωπικές ανελειμμένες υποχρεώσεις. Ε, μείνετε συντονισμένοι όμως στο ραδιόφωνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας, για την ακρόαση και για τις παρατηρήσεις τι οποίες μας κάμναν. <Το> να είσαστε... Απαξάπαντες πολύ καλά πάντοτε. Για και χαρά σας. τον 1,5 FM Stereo.